Βιόνται σε ο το και δεν Είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι γεωπολιτικές σορπίε αλλάζουν. Που η άγκυρα προκαλεί με να έχουμε μια κυβέρνηση φθαρμένοι, εξαρτημένοι στο δεν Για μας για τον ελληνικό λαό Ερήμην του ελληνικού λαού τέλη, λοιπόν, τώρα, το παρελθόν, το δεν Εξαρτημένη όσο τον παίρνει Ανασφαλή όσο τον παίρνει να αποφασίζει Για μας για τον ελληνικό λαό Ερήμην του ελληνικού λαού Δεν είναι ωραίο ερώτημα αυτό Μια μέρα μετά όσα έγιναν στο προεδρικό Μέγαρο Και σήμερα που ο Ερντογάν βρίσκεται τώρα αυτή την ώρα πάνω στην Κομωτινή με τις διαδηλώσεις εκεί απ' έξω και με την ένταση που βγαίνει γενικώς από το Δήμερο είναι ένα σωστό, to the point, ωραίο ερώτημα από τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια το απίφθινε στην προηγούμενη κυβέρνηση όταν ο ίδιο ήταν αντιπολίτευση που πάλι η Τουρκία έκανε τα δικά τη και πάλι νιώθαμε όλοι ότι μια ανίσχυρη κυβέρνηση πάει να κάνει εθνική στρατηγική πολιτική. Αλλά τα ίδια νομίζω ισχύουν και τώρα και για να μην κουραζόμαστε να τα λέμε, εμεί θα έχει πει όλα ο Αλέξη. Χρησιμοποιούμε τη φωνή του και τα περιγράφει όλα μια χαρά και έτσι τονώνουμε και τη συνέχεια του κράτου και κυρίω τη συνέχεια τη αμφιβολία τη δική μα προ το κράτο των Ελλήνων πολιτών. Η απάντηση στα όσα κάνει, λέει, σκέφτεται ο Ερντογάν η Τουρκία είναι ο, ο ηρωισμό. Και έχουμε εδώ παραδείγματα ηρωισμού. Ξεκινάμε με το πρώτο.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 στην Αγιά Σοφιά αφού επίδησα Τούρκου στρατιώτας. Αυτά είναι λαμπρά παραδείγματα αντίστασης, ηρωισμού κυρίως, αυτοθυσίας. Ακούσατε εδώ ο τι έκανε έφταση στην Αγιά Σοφιά. Θα τα μεταδώσουμε αυτά τα παραδείγματα γιατί τα έχουμε ανάγκη όλοι αυτές τις κρίσιμες ώρες αυτό το πολυπαράξενο δήμερο έτσι κι αλλιώ. Οπότε έχουμε βάλει και ένα εμβατήριο από κάτω, ο Μπουλάς, τραγουδά, Έτσι. Λέγεται το τραγου Είναι αναγκαίο για γνωστούς λόγους, είναι κάτι που ενώνει τους δύο λαούς Γιατί είπε και ο Προκόπης του Παυλόπουλος χθε. Αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν ε, Το πρώτος αυτά που μας ενώνουν είναι το τσιφθετέλη Αμέσως μετά είναι καμιά κατοστή φαγητά Μελιτζάνες, ατζέμ, πιλάφια και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία Και δεν είναι λίγα αυτά, πραγματικά είναι πάρα πολλά Και πολύ σημαντικά και πολύ ουσιαστικά γιατί κάθε μέρα βλέπεις τι ακριβώς ενώνει με τον γείτονα. Κατά τα άλλα, άλλο προς, άλλο λαό, από, από τότε που ήρθαν να μα έχουν κάνει τη ζωή δύσκολη. Μιλάω για εκατοντάδε χρόνια πριν. Ακόμη και χτε και σήμερα, που ήρθαν στην Αθήνα, η ζωή των Αθηναίων έχει γίνει δύσκολη. Τώρα είναι των κατοίκων τη Κομοτινή. Μια άλλη λύση, πέρα από του ηρωισμού, πρέπει να έχουμε και συστήματα για να του αντιμετωπίσουμε. Είναι αυτή που προτείνει ο Βασίλη Λεβέντη. Και η άποψή μου είναι, επιμένω ακόμη, όλοι οι βουλευτέ να δώσουμε από τρει μισθού και να ξεκινήσει όσοι έχουν πάνω από 1500 ευρώ σύνταξη μισθό να μαζέψουμε από 200 ευρώ το μήνα από τον καθένα να παραγγείλουμε 30 αεροπλάνα F-35 Μια λαϊκή κατοικία πρόκειται να εκπληστηριαστεί. Για να μην ξεχνάμε, έχουμε και τα δικά μα. Το ακούσατε εδώ. Την Τετάρτη, μία λαϊκή θα εκπληστριαστεί. Λαϊκή κατοικία. Όχι ακόμη αγορέ ή οτιδήποτε άλλο. Λαϊκή απογευματινή, όχι. Είμαστε στη λαϊκή κατοικία. Αυτέ έχουν βάλει στο μάτι. Υπάρχουν και βίλε μπροστά. Αλλά από πίσω υπάρχουν και κάποιε λαϊκέ κατοικίε. Οπότε το είπε εδώ, το ακούσαμε. Αλλά αυτά είναι τι άλλε εβδομάδε, για να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα δικά μα θέματα, τα οποία καλά τα εθνικά, καλά ο Ερντογάν, αλλά δεν είμαστε και στα καλύτερα μέσα. Έξω το βλέπετε. Μέσα, όπω το γνωρίζετε όλοι. Άλλο παράδειγμα λαμπρής αντίσταση, πέρα από τα όπλα που πρέπει να αγοράσουμε, τα συγκεκριμένα αεροπλάνα και το πόσα πρέπει να κοπούν από τον καθένα συνταξιούχο και βουλευτή για να τα πάρουμε αυτά. Ήταν μια ρεαλιστική πρόταση του Βασιλείου Λεβέντη. Άλλη μια μορφή και παράδειγμα, άλλο ένα παράδειγμα αντίσταση, είναι λίγο παλιότερο, αλλά τότε που τα τουρκικά σύριαλ, δύο-τρία χρόνια πριν, κυριαρχούσαν στην ελληνική τηλεόραση, πρόταξε, βγήκε, πολύ δυνατά, βγήκε πολύ δυνατά και μίλησε για αυτό το θέμα. Η καλλιτέχνη Δαβάνα Μπαρμπά. Μα πείτε, πώ βλέπετε τα τηλεοπτικά τώρα. Έχουν ξεκινήσει κάποια πολύ ωραία σεριαλ που κάνουν και. Τα τηλεοπτικά θα έπρεπε να απαγορεύσουν να υπάρχουν τα τουρκικά, να ξυπνήσουν αυτοί που είναι οι υπουργοί και να σταματήσει πια αυτή η λαϊλασία. Να απαγορευτούν τελείω και να μπορούν να ξαναβρούμε τη δουλειά μα. Με ενοχλεί ότι είναι καλέ δουλειέ δυστυχώ και το χειρότερο από όλο ότι τρώνουν το ψωμί μα. Να υπάρχει μια υπουργική απόφαση για να πούν τέλο τα τουρκικά. Δεν τα επιτρέπουμε. Έλεο πια. Γιατί. Μας ρωτάνε εμάς, δηλαδή πρέπει να κάνουμε 10 δουλειές σε αριστερά στα μπάρες, καφετέριες, γιατί να υπάρχει αυτό, δηλαδή πρέπει να ντρέπονται. Αλλά δεν νοιάζονται για τους Έλληνες, νοιάζονται για τους Τούρκους. Νάτα τα είχε πει κάποτε, κάποιος μίλησε, τόλμησε και μίλησε με το πολύ σοβαρό επιχείρημα. Μας ρωτάνε εμάς, τους ηθοποιούς, αν πρέπει να φέρουν ένα σίριαλ για να μην έχουμε εμείς δουλειά εδώ ή μάλλον να έχουμε δουλειά στα και όχι στα πλατό μπάρ γυρισμάτων. Ε, είχε τολμήσει τότε, τα είχε βάλει με την τουρκική αυτοκρατορία. Τώρα δεν έχουμε σύρια, αλλά έχουμε όλα τα υπόλοιπα τουρκικά. Ό,τι βλέπετε είναι τουρκικό. Τα reality που τόσο πολύ αγαπάμε. Τα παιχνίδια επιβίωση. Και τα άλλα show, τα πολύ ωραία τραγουδιστικά. Και τα άλλα μετά τα ταλέντα. Ε, μία ήταν Εβάνα Νωρίτερα ήταν ο Άδωνη. Παραδείγματα ηρωισμού εκεί είμαστε. Γιατί νομίζω το έχει ανάγκη ο ελληνικό λαός να τονώσουμε λίγο το ηθικό. Το εμβατήριο παίζει πάντα από κάτω. Και ένα άλλο παράδειγμα έρχεται από το χώρο τη δημοσιογραφία. Έχει φτιάσει λοιπόν ο Σουρτάνο και λέει: Κο, Κάλυμνο, Σάμο, Γύο, Μυτιλίνη κλπ. Λε και λοιπά. Λες, είναι δελτίο ειδήσεων πλοίων. Και λέει αυτά κλπ. Και λοιπά, και λοιπά. Δεν πάει να λέει ό,τι θέλει. Δοκιμάσανε και οι πρόγονοι του τα στενά τη Μικάλη εκεί στη Σάμο και καλοπεράσανε. Να τα παραδείγματα ο Γιώργο Αυτιάς τα έχει βάλει και με τη Μέρκελ, τα έχει βάλει και με τον Ντάισεμπλουμ κατά καιρού, με τον Σόιμπλεμ, με τη Λαγκάρτ. Τώρα ήρθε η ώρα να τα βάλει και με τον Ερντογάν. Όλα αυτά αν τα είχε. Έχει χρησιμοποιήσει η ελληνική πολιτική ηγεσία, η ελληνική διπλωματία σε αυτή τη λίγο εραστεχνική, κατά τα άλλα, προετοιμασία της επίσκεψης. Αν τα είχε χρησιμοποιήσει, δεν θα είχαμε αυτά που είπε ο Ερντογάν χτες περίπου τέτοια ώρα, λίγο νωρίτερα, που τα έλεγε στον Προκόπη Παυλόπουλο. Ένα τρίτο και πολύ γερό τέταρτο, τέταρτο παράδειγμα έρχεται πάλι από το χώρο του, της Τέχνη. Ο Τούρκος κοντοζήκωνε, η μαύρη του... Άρα αστροπελέκια και φωτιές και κεραυνούς πετούσε Μας αδελφίνοι γρήγορα και κίνωσε γλιστρούσε Οι ναύτες μου φωνάζανε Τι κάνεις καπετάνιο Κι εγώ τους λέω Ιζα Τα χρειάζεις τα κάνεις μπανόνια Με καρδιά ο νευνός Για να φύγει ο εκτός Ήρθε τέλει και ενός αυθέων Και τώρα πρέπει τελει τελει τελει τελει να φορέ Filati me a bedya Saclay Angil Και από Τσιφθετέλη και από Εμβατήριο έγινε Τσιφθετέλη κανονικό όπως ακούσατε Μετατρέπεται το τραγούδι, λογικό όπως μετατρέπονται όλα Οι λαοί, οι διαθέσεις τους, οι καταστάσεις Γενικώ στο χώρο, αυτό που μας ενώνει περισσότερο Με τους Τούρκους έχουμε πολλά κοινά, το ξέρουμε όλοι Ζούμε τόσες εκατοντάδες χρόνια εδώ, δεν είναι μόνο τα φαγητά Κάποια στιγμή οι σχέσει μας ήταν καλύτερες και Δίνανε άσυλο στου αγωνιστέ στους αγωνιστές τη δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο δεν ήταν πάντα δεδομένη. Την κυνηγούσαν τη δημοκρατία γενικώ. Υπήρχαν λοιπόν και κάποιοι που αγωνιζόντουσαν για την δημοκρατία, ήταν αντιστασιακοί, δεν τολμούσαν να σκεφτούν μια χώρα χωρί δημοκρατία. Ένα από αυτού ήταν ο συγχωρεμένο πια, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Επειδή ακούσαμε και το τσακλάγια γκύλ πριν, να θυμηθούμε πώ έχει βγει αυτή η λέξη. Εγώ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 Μόλι πήγα στο δωμάτιό μου, δέχομαι ένα τηλεφώνημα. που λέει Τσακλαγιανγκίλ, εδώ, τότε υπουργό των εξωτερικών, με τον οποίο εγώ είχα πολύ στενή επαφή. Δεν αρεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Και έτσι, οι λαμπρέ σελίδε αντίσταση κατά τη Χούντα, οι λαμπρέ σελίδε αγώνα, ολοκληρώθηκαν και υπογραμμίστηκαν από τον 6 όροφο ενό ξενοδοχείου, με θέα όλη την πόλη φαντάζομαι, την Αγία Σοφιά. Μαζί με τον Τζακλαγιαγγίλ να πίνουν ένα ουίσκι. Κάτι που έκαναν όλοι οι αγωνιστέ τη Δημοκρατία. Πρέπει να το πούμε, όχι βέβαια από τον εκτόροφο του ξενοδοχείου στην Κωνσταντινούπολη, αλλά από τα μακρονήσια που ήταν, από τι φυλακέ, όλοι ένα ποτήρι ουίσκι με έναν Τζακλαγιαγγίλ αντίστοιχο. Νομίζω το έπιναν ωραίε στιγμέ, ωραίε καταστάσει, διηγήσει, για να θυμόμαστε εμεί οι νεότεροι. Όχι να θυμούνται οι παλιότεροι και να βλέπουμε και να παίρνουμε παράδειγμα εμεί νεότεροι. Ε, οι σχέσεις με την Τουρκία και πώς αλλιώς και πώς θα τονωθεί το φρόνημα, σε αυτό το κεφάλαιο είμαστε, ενώ ακόμη ο Ερντογάνη στην Κομωτινί και είναι μέσα εκεί προσεύχεται ο Βασίλης Λεβέντης δίνει μια λύση για το πώς ακριβώς θα φτιάξουμε αυτόν τον τόπο Εμείς στην Ένωση κεντρών είμαστε αποφασισμένοι θα φτιάξουμε κράτος για να διαλυθεί η χώρα Και ψηλά Στον ηρό. Θα φτιάξουμε κράτος για να διαλυθεί η χώρα. Αυτή είναι η απάντηση τη Ένωση Κεντρών. Και όσο κι αν κοστίζει, α πάρουν του τύπου άλλοι. Με πολιτικό κόστο θα το κάνει αυτό. Θα φτιάξει κράτο για να διαλύσουμε τη χώρα. Δεν θα γίνει χωρί κράτο. Επιτέλου να φτιαχτεί το κράτο το οποίο χρόνια και δεκαετίε ολόκληρε παλεύουμε να το φτιάξουμε. Θα φτιαχτεί για να διαλύσει κάτι. Γιατί μέχρι τώρα και δεν έχει φτιαχτεί και έχει διαλύσει κάτι τη χώρα. Αλλά από εδώ και πέρα θα φτιαχτεί και αυτό. Με τον Βασίλη Λεβέντι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Λογικό. Το θέμα είναι ότι και έξω είναι η Ελληνοφρένεια. Και στην Κομοτήνη είναι η Ελληνοφρένεια. Παντού. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν τη παρούση. Κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε. 2 10 200 200 τηλέφωνο επικοινωνία. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real. Αφήνουμε κενό. Το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 19 ή στέλνοντα μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούριο παπάκυριαλεφ.gr. Κατέρνα βουτσά, τον. Η και τον ακούσαμε πριν τον Άδων να λέει για την Κωνσταντινούπολη, για την Αγία Σοφιά. Να το φέρουμε λίγο στα πιο σημερινά και να πάμε με αυτό στις πρώτες διαφημίσει. Πριν από 6,5 χρόνια ξεκίνησα από τη μελούνα. Άιτε, ψηλά, Στην άκαρπη μελούνα. Ξεκίνησα από τη μελούνα. Άιτε, πίτροσε. Πίτροσε μια παπα. Εκείνης από τη Μελούνα Ανθιπολογαγός Σημαίνει φως Με τη μικρή ελπίδα Πως μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη Είσαι μιας το κόσμο δεν είναι άλλη Μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη μου γλυκιά Που να έχει τέτοια ομορφιά Και τα δικά σου καλή Και τώρα Ύστερα από τόσα αγώνας και δεκάδας μαχών ΝΑ Ένα, δύο, τρία <χαιδεύε> <χαιδεύε> ΝΑ Είμαι στην Αγιά Σοφιά Εμπροστισά εκ παλικάρια Σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια Είμαι στην Αγιά Σοφιά Τα δίκτυα σκίστε Τι δόψα κατακτήστε Νικίστε, νικίστε, νικίστε <frighten> Είμαι στην Αγιά Σοφιά Αφού επίδησα Τούρκου στρατιώτας Ήταν δίκαιο Και έγινε πράξη. Τώρα Ο ροκάς είναι χρός Το ρεμπέτικο αίμα ξυπνά Τσίφτεται λοιπόν Τώρα προπαρελθόν και δεν σταματά Είναι δυνατόν σε μια στιγμή Που οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν Που η άγκυρα προκαλεί με κινήσεις Να έχουμε μια κυβέρνηση φθαρμένη όσο δεν παίρνει Εξαρτημένη όσο δεν Ανασφαλή όσο δεν παίρνει να αποφασίζει Για μας, για τον ελληνικό λαό, ερήμην του ελληνικού λαού Ερήμην του ελληνικού λαού Προφανώς δεν είναι δυνατόν Αλλά δεν θα τα πούμε σήμερα αυτά Ούτε χτες, με αυτή την κυβέρνηση θα πάμε Εφόσον ο εχθρός κάνει αυτά που κάνει Αναγκαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά Θα τα λύσουμε αυτά στις στιγμές της Και στι ψύχρεμε στιγμές ώστε να έχουμε καλή κυβέρνηση για τα πάρα πάρα πολύ δύσκολα που στα πάρα, πάρα πολύ δύσκολα με τέτοιες κυβερνήσει την έχουμε βγάλει όπως έχετε καταλάβει βγήκε ο Ντάισεμπλουμ χτες, αν τον ακούσατε, αν τον είδατε και είπε ότι τελικά, τελικά, το πρώτο μνημόνιο ήταν για να σωθεί όχι ο ελληνικός λαός σιγά και ποιο τον λογαριάζει εδώ ο δεν πολύ ασχολείται με το παρόν του τότε και το μέλλον του και το παρελθόν του Ε, το πρώτο μνημόνιο ήρθε για να σωθούν οι τράπεζε και αυτοί που είχαν βάλει λεφτά στα ομόλογα τη Ελλάδα. Ήταν μια πάρα πολλ... άλλη μια ωραία κοινική ομολογία. Βεβαίω ισχύει αυτό, το ξέραμε όλοι από τότε. Όσοι τότε το λέγαμε ότι όλα αυτά δεν γίνονται για να σωθεί ο ελληνικό λαό, γίνονται για άλλου λόγου, μα κατηγόρησαν για γραφικού, μονότονους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και όλοι αυτοί που υποστηρίζουν τα μνημόνια και τα θερούν αναγκαία γιατί υπάρχουν πάρα ακόμα δημοσιογράφοι, πολιτικοί, καλλιτέχνε, συγγραφεί, φιλόσοφοι ή γνωστοί φάρα γενικώς των δουλοπρεπών και των οσφιοκαμπτών πρέπει να απαντήσει σε αυτό το σχόλιο, σε αυτή την τοποθέτηση του Ντάισιμπνου ότι το πρώτο δεν ήταν για να σωθεί κάποιος λαός ο ελληνικό. φαντάζομαι εφόσον δεν ήταν το πρώτο δεν ήταν και το δεύτερο και το τρίτο γιατί το ένα πατάει πάνω στο άλλο Αν θα περιμένουμε τον Ντάισεμπλουμ τα επόμενα δέκα χρόνια να πει για το δεύτερο, και θα περιμένουμε να πει και για το τρίτο, και μετά θα περιμένουμε και του Σιριζέου να μα πούν για το τρίτο, ειδικά, γιατί για το δεύτερο και για το πρώτο έχουν ψηλοτοποθετηθεί οι προηγούμενοι. Να μα πουν και οι Σιριζέοι τι ακριβώ συνέβη, και αν και αυτό ήταν για να σωθεί ο λαό, ή να σωθούν κάποιε τράπεζε ή κάποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι, ή μια κατάσταση εντό-εκτό χώρας χώρα που δεν έχει καμία σχέση όμω με τι ανάγκε τη κοινωνία και των πολλών σε αυτόν τον Τόπο. Δεν θα τον γλιτώσουμε τον Άδωνη. Βάζουμε τέλεια στο προηγούμενο, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Δεν θα τον γλιτώσουμε τον Άδωνη ε, και στο μέλλον. Και οτιδήποτε και να πάθει θα τον έχετε μπροστά σα και όλοι και με τη γλυκιά του φωνή θα σα ζαλίζει. Ακούστε γιατί. Μου παρουσιάσανε πριν από δύο εβδομάδε <φυ> το νέο τρόπο του e-learning που ετοιμάζει η Google για τα επόμενα, όχι μακρινά χρόνια, τρία-τέσσερα χρόνια το πολύ, όπου θα γίνεται διδασκαλία με ολόγραμμα και θα σου βγαίνει ο Άδανς Γεωργιάς που κάνει στο και θα σου λέει σου, Μπιχάλη, θα σου μάθει τον Πολυπρονησιακό Πόλεμο. Με ολόγραμμα, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, εκεί που σε στην οθόνη του υπολογιστή, ξαφνικά θα ξεπετιέται σε μέγεθος οθόνης, μέχρι στιγμής, Μπορεί και μεγαλύτερο στην πορεία, ο ίδιο ο Άδωνη και θα σου λέει για τον Πελοπονισιακό Πόλεμο ή οτιδήποτε άλλο. Για άλλου πολέμου. Δεν θα τον γλιτώσουμε. Και σιγά σιγά αυτό θα υπάρχει σε όλου. Δηλαδή θα υπάρχουν ολογράμματα όλων αυτών που συμπαθούμε, δεν συμπαθούμε. Πώ βγαίνουν τώρα οι διαφημίσει όταν είσαι στο διαδίκτυο και ξεπετιούνται ξαφνικά και τρομάζει. Έτσι λοιπόν θα βγαίνει ο Άδωνη και θα μιλάει για του πολέμου, για τι ειρήνε ή δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο. Και μετά λένε ότι η τεχνολογία προχωράει για καλό. Με κάτι τέτοιο είναι να τα σκέφτεσαι όλα, να μηδενίζει το κοντέρ για να.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 Να σου κάνω μια ερώτηση. Να ρίξουμε και λίγο το επίπεδο, έτσι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τσαγαπάει ο Πώ εγώ. Όχι, θέλω να σου απαντήσει. αγαπάει ο εγώ. Σε φιλάει ο Πώ εγώ. Σε αγκαλιάζει ο Πώ εγώ. Τέλο πάντων, να σου πω κάτι. Εχθέ τα κουκούδια ρίξανε <ελίου> από το Υπουργείο Εργασία εκεί το ρολό κατό. Έλατε. <ελίου> έλατε. Φθορά δημόσια περιουσία. Δολιοφορά. <ελίου> να πληρώνουμε εμεί αμαλάκια. Αρέ, κουκούδια, ακούτε καλαμούκι, σα βάζει εμβατήρια. Ακούτε για τον Βελουχιώτη. Ακούτε για τον Κάστρο και τίποτα μανθίε. Παιδιά, 11.000 οπλισμένου είχε ο Φιντέλ Κάστρο και πήρε την εξουσία. Τι φοβάστε ότι αν πάρτε την εξουσία ο λαό θα σα διώξει. Πάρτε την 11.000 οπλισμένοι. Το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 Ο φίλο και με αυτό που σου λέει να μπει στη διαφήμιση. Δεν μου λε τώρα κάτι. Τι μιλάει και ζείστο μάλλον και δεν το καταλαβαίνει ότι γίνεται μαϊτανό και κατεβαίνουν η μεδοχέ σου. Αστα μου ζουράξει έγινα κι εγώ. Α, Όπου ανοίξει μια τηλεόραση μέσα θα με. Ε όχι λαφόρεια, δεν μου λε κάτι τώρα. Πώ όχι είναι αυτοί που εξηγούν διαφορετικά αυτά που είδε οι υποφίλιου. Δεν μου λε κατή. Κατά θα και... συζητήσουμε ποια είναι αυτοί που συζητάει την υποφίλιου. Οποιοδήποτε αποτυχημένο φασιστοιδέ του κόλου είτε είναι συγγραφέα, είτε καραφρό δημοσιογράφου που τη τροθεί στα εξάρια. Λίποτε άλλος, όποια κακιασμένη και να είναι, θα συζητήσουμε τι είπε υποφίλιο Ά, όταν αυτοί έχουν κάνει σχόλιο. Βες ποιοι είναι α, πρώτα α, και μετά θα πούμε στην ουσία. Να σου πω, μπορούν αυτοί να φτάσουν την υποφίλια στο μυαλό. Θα φτάσουμε δηλαδή για την υποφίλιο, θα φτάσουμε ότι κακό μίλησε, ότι όχι και να μιλάει, αφού τραγουδάει στο διογέννης. Είναι δυνατόν να έχει κι άποψη. Σωστό.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 σήμερα έχουν μηδαμινή αξία ως αποτέλεσμα. Καλά, έχουν υπάρξει άλλη νωρίτερα. Λώς. Θυμάμαι ακόμα και επί καραμαλή, αν δεν κάνω λάθος, ποιος ήταν η Πιπηλή νομίζω που τότε λέγανε πώ θα φύγουν οι πορείε από το κέντρο να γίνουν στη νέα μάκρη πηχή. Okay. Δηλαδή υπήρχαν ωραίε ιδέες από παλιά. Απλά χρειαζόταν αυτή η σωστή κυβέρνηση που μπορεί να το περάσει. Χρυσκιαντή καιρος, μπαγναμά Μια λαϊκή κατοικία πρόκειται να εκπληστηριαστεί τέλη, λοιπόν, λαμπρό, παρελθόν, Μια λαϊκή κατοικία πρόκειται να εκπληστηριαστεί Θα μάθουμε την Τετάρτη γιατί κάθε Τετάρτη είναι μέρα των πληστηριασμών Όλα γίνονται σαν έθιμο, σαν γιορτή σε αυτόν τον τόπο Ο Βασίλη Λεβέντη, έχουμε λίγο Λεβέντη σήμερα, μίλησε γι' αυτό. Ο Βασίλη Λεβέντη έχει να πει και καλό λόγο για κάποιον. Ερχόμεθα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι κόμμα που θα νοικοκυρεύσει, θα μειώσει συντελεστέ φορολόγηση. Οπότε είναι ευεργέτη ο κύριος Μητσοτάκη. Ναι, το είπε έτσι ακριβώ. Έτσι το φανταστήκαμε εμεί και το υλοποιήσαμε. Κάτι άλλο είπα, αλλά δεν έχει σημασία τι λέει. Βάζουμε διάφορα κομμάτια του λόγου. Εμεί προσπαθούμε να τα βγάλουμε ω ένα συνολικό αποτέλεσμα με ηρμό. Δεν ξέρω αν το πετυχαίνουμε. Να, εδώ το πετύχαμε. Είπε καλό λόγο για τον Μητσοτάκη. Μάλιστα, τον χαρακτήρισε. Τον Κυριάκο. Τον χαρακτήρισε και Ευεργέτη. Φαντάζομαι την ίδια άποψη έχει και η Μπακογιάννη για τον Κυριάκο. Μητσοτάκη. Πάμε στην άλλη πλευρά. Ο Αλέξη Τσίπρα έχει αρχίσει να μοιάζει του Σιμίτη και του Γιώργου Παπανδρέου. Δηλαδή πάρα, πάρα πολύ επιτυχημένο, άρα κάνει σαρδάμου. Και φίλοι, φίλοι και φίλοι, η Ελλάδα τη ανάπτυξη έδωσε το παρόν σε αυτό το διήμερο συνέδριο εδώ και από τα 7 νησιά τη περιφέρεια Ιονήσου. Το Ιόνισο, φίλοι και φίλοι, πρώτον ήταν αυτό. δεύτερο ήταν μια αλλαγή σε σχέση με το χρόνο. Θυμίζω ότι ο χρόνο είναι αυτό που μα καταδυναστεύει όλου, κυριαρχεί πάνω μα, του ανθρώπου μα επηρεάζει τη συμπεριφορά μα. Λοιπόν, ο Αλέξη Τσίπρα το είδα αλλιώ. Επιτρέψτε μου όμως πριν μπω στην ουσία της συζήτησης για, την, για το αναπτυξιακό σχέδιο που αφορά την περιφέρεια Θα σας μεταφέρω και ορισμένα καλά νέα Η τρίτη αξιολόγηση ολοκληρώνεται με ασυνήθιστα γρήγορους ρυθμούς Η οικονομία μας σημειώνει αναπτυξιακούς ρυθμούς για τρία συνεχή εξάμηνα. <Τι> για τρία συνεχή εξάμινα τη χρονιά που φεύγει Το τρία συνεχή εξάμηνα σκέτο είναι σωστό Ανάλογα από που μετράει ο καθένα. Αλλά τρία συνεχή εξάμεινα μέσα σε μία χρονιά γενικώ δεν συνηθίζεται. Μέχρι τώρα, βέβαια, κάτι που μπορεί να ξέρει παραπάνω, το έχει μελετήσει, δεν μιλάει ποτέ στην τύχη, είναι όλα τεκμηριωμένα, ό,τι λέει διασταυρωμένο, δεν θα μα κοροϊδεύε, δεν θα έλεγε ψέματα. Άρα, μάλλον κάτι ξέρει στου υπολογισμού, στα νούμερα που μα δίνει. Εμεί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί είμαστε τη παροχημένη σκέψη και σχολή, ότι κάθε χρονιά έχει δύο μόνο εξάμεινα, μόλι ακούσαμε το καινούριο και το πρωτότυπο. Έλα ρε Μακάκα. Αποστόλη. πάνω πάντων, αυτό Αποστόλη. Ο Αλβανό εδώ. Έλα ρε, Άλβανε. Άλβανε, όχι δεν θα πω το ναι. Άλβανε, ηλια Με στο φιέρι και Αφού έχω τραγούδι. Με στο φιέρι και στου αγίου σαραντ. Έλα, πες Ήρθε ο κόσμο και ακούει το πρωί δύο μαλάκε που τσακώνονται. Και με τώρα. Αναρωτιέ Τι έφτεξε Αποστόλης Τα πάμε από την αρχή λοιπόν, Καλά δε, δεν μπορώ να βγάλω άκρη με σένα Συγγέρετε για να βγάλουμε άκρη με πήρες Συγχαρητήρια Ευχαριστούμε Πολύ καλή συνέντευξη του μοναδικού κομμουνιστή υπουργού Υψηφιακής πολιτικής mm. Γεια σας Ναι 2 στη λήψη 88 Την ίδια μέρα είχα δύο συλλήψει. 88, 89, Να δει εκατοστήσει, εύχομαι το γρηγορότερο πριν αλλάξει ο χρόνο. Στήρι... Γιατί είναι ένα άνθρωπο ο Ερμή, γι' αυτό τα παθαίνει αυτά, Ελένη. Σα το σπίρνει, σπίρνει, εγκληματία, δολοφόνε. Βάιμορ, γράψε ένα τηλέφωνο. Ε, γιατί? Για μια φάρσα. Να με πάρει φάρσα τηλέφωνο που θα κάθομαι να παίρνω τηλέφωνα. Θα σε πάρει η ίδια, δεν θα είναι φάρσα, γλυκέ μου. Όλοι οι άλλοι γιατί το είχανε καταφέρει. Εσύ, τη φάρσα, γι' αυτό. Χωρέ τρόπου. 2 6-5. Τέλεια, γεια. πει ότι είδαμε το γιο του να σουτάρει και ότι έχει σουτ σαν την κασέτα και τον θέλουμε στην ΑΕΚ. Αυτό. Ναι. Έχω φτάσει στις 89 σύλλη. Μεγάλος δρόμος. Πώς έφτασε εκεί με τα πόδια. Πήγες με ταξύ. Άισι χτήρη. Μέσα μπορεί να μείνει. Και 89 Ναι. Έλα μωρέ τελείωνε. Τελείωνε. Έχουμε για μια εκπομπή να ακούσουμε Λοιπόν Αποστόλη είχα έστει την Παρασκευή στο Σαυρό Μου άρεσε πάρα πολύ Είσαι φαινόμενο βρέ κεράτα Ήθελα να σου το πω και εγώ Αλλά τραπκα να το πω εγώ μόνος Λοιπόν, να πω σε όποιον δεν έχει έρθει, η Τελευταία Παρασκευή είναι αυτή, σωστά. Αυτή είναι η τελευταία Παρασκευή. Μπράβο, ωραία, είναι κλάμα, ε, τσάπα. Ε, διαφήμιση, έτσι. Τελευταία Παρασκευή στο Σταυρό του Νότου Πλάσ, με σπύρο γραμμένο και κρυσταλία. Εσύ, εσύ, είσαστε φοβεροί. Τσάπα ε, όλα αυτά. Πήγε με πρόσκληση που κέρδισε από εμά ή πλήρωσε. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Εκείνο με το παράξενο επίθετο. Ξε, χρηματίσαμε σχεδόν για να μα κάνει και ε, διαφήμιση. Τότε είπα να πάρω κι εγώ ένα τηλέφωνο έτσι να, να σπρώξω, να σπρώξω λιγάκ σπάσανε Σπά σαν και σπάσανε πάσα κάνε περίπτωση τσάπα πήγανε. Τίποτα τουχοι. Τίποτα. Μόνο του κουργεί εργασία κάτι συμβολικά τώρα. Λε και εμεί έχουμε όρεξη για συμβολισμού και μαλλαγικέ. Πάμε να κάψουμε ένα κάτω να γουστάσουμε, πάνει μα και μετά μέσα σκουπίδια που πρέπει να του αδιάσουμε και όλε πρώτη και να του κάψουμε. Πρέπει να πιάσει και τα κολοσκούπιδα. Και εμεί που για τον κάτω από έξω από τον πιάνο σκουπιδε με τα βρώμικά τα γάλια. Υπάρχουν θέματα στην επανάσταση, το κινηματίζει όρια. Δεν είναι μαλλικέ τώρα. Για να Γι' αυτό σπούτε, κίνημα είναι αυτό που γίνεται σήμερα στο κέντρο ή αυτό που έγινε χθε στο ψηφίο. Κίνημα και, και μα αφανιστέ, <Σ> um> όχι χωρί λυπάμαι. Αλλιώ έχετε μάθει, πατριγώνε μπρο οροκά. Είναι φρό κορεμμένο. Ξυπνά. Ξύφτεται, δι το δεν σταματά. Είναι δυνατόν σε μια στιγμή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 Ωραία ερωτήματα, δώστε εσείς τις δικές σας απαντήσεις γιατί εμείς φτάνουμε στο τέλος σιγά-σιγά. Επειδή είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες μας πάνε στο μαγκαζίνο ο Νίκος Τραβελάκης, να μάθουμε τι έχει γίνει στην Κομωτινή, τι γίνεται, μια αποτίμηση του διημέρου αυτού του πολύ ιδιαίτερου και παράξενου στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Βάλουμε την παρασκευή. Το φίλη να λέει αυτά που έλεγε τώρα για τον Τζακαλότό, ότι είναι ο καλύτερο ουργό. Είναι, Είναι, είναι, είναι. είναι ψεμα, το άνθρωπος δεν λέξω. Ανθώ. Δεν αυτό καθόλου λέμε να το ξανακούσουμε. Και αυτό που λέει ο τζακαλώτα ότι με μεγάλη χαρά ξεκινάμε ηλεκτρονικοποιηνοστιαμοί, με μεγάλη του χαρά. Ναι, επιτέλου για να ξεμπερύσουμε βασικά. Με μεγάλη χαρά να ξεμπερδεύουμε αυτά για να πάμε τα επόμενα βήματα με, δηλαδή, για δηλαδή τώρα, την έξοδο τώρα, του πνημού. Κατάλη στο να περιγαιώνει και να δώσει σχετικά. Πρώτα φορά αστερά, αποστολή μου, πρώτη φορά αριστερά. Μπορεί. Έλα, πρώτη φορά προοσπαστικά. Είμαι και στην ευχαριστη θέση να σα κάνω μια άλλη ανακίνηση. Είχαμε συνάντηση με το Προεδρείο του Δουσού των ε, Συμβολεογράφων Αθήνας Πειραιά. Ήταν εκεί και ο κύριος Κοντονής, ήταν εκεί και ο κύριος ε, Τόσκας. Κάναμε μια πολύ καλή συζήτηση, έχουμε μια κοινή ανακοίνωση για πώς θα προχωρήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Μπράβο. Πιστεύετε ότι ο κύριος Τσακαλώτος θα παραμείνει στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κύκλος ε του κλείνει. Είμαι αναρμόδιο να απαντήσω. Όχι. γιατί σα το, το λέω. Πάντως είναι ένας πετυχημένος με δεδομένο ότι έχει ακολουθήσει όλες τις νημοριακές υποχρεώσεις ο άνθρωπος στην ώρα τους. Δεν έπαιξε το κολυσιαρχία γιατί... όπως κάναν άλλοι. Πρώτη φορά αριστερά. Όταν οι τραπέζες θα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα διάζουν. Όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται κι οι δεν θα μας τρομάζουν. Ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω την Βαρβάρα. Είμαι παλιό Αγρότη και θέλω τη Βαρβάρα. Πέρασε να... η γιορτή τη Βαρβάρα, τώρα είναι του Σάβα. Εντάξει, με βάρπτωση να το ακούσουμε την Παρασκευή. Θα το βάλω. Είμαι και επειδή εκεί στο ΡΙΑΔ εσεί είστε όλοι αριστεροί. <σίλω> αριστεροί, αδεσίσαι, όλοι αριστεροί Όχι μόνο στο ΡΙΑΔ, αλλά στην κοινωνία γενικότερα. Το βλέπει. Δεν είναι όλοι ριτζί, δεν είναι αριστερό. Τι είναι, καμπουράκι. Αν κάτι του λε, τι του λε. Εδώ λέμε τον Τζίπρα. Προχθέ ήταν τη Βαρβάρα και μετά του Σάβα. Και θα το ακούσουμε το τηλεφώνημα. Zdjęcia wow.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 Δε, όχι, κάνει μου. Μούξου, κάνει. Αφού δεν της είπατε ποιο είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν της το είπατε και πουσιάζουν ότι... Μισό λεπτό. Πάμε βάλετε εμπόδια. Μισό λεπτό και Αντώνη... Παρακαλώ. Και... παρακαλώ, όχι, μη τη φωνή. Μισό λεπτό. Παρά... Μιλ... Ο, ο, ο Αντώνης είναι, που δεν σε πήρε χθες. Τι? Στο διάλο. Ναι, ναι, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν είναι άκουσα. Πιο κοντά γραφτεί. Να την ακούσω. Βαρβαρά, αλλά λίγο πιο. Τι είπε, στο διάλογο να. Δεν ακούω, δεν ακούω. Φωνή τη δεν είναι αυτή. Δεν μπορώ να μεταφέρω. Συγγνώμη, το Τιμπινελίκη ρίχνει. Να ακούσω τη φωνή τη και θα το Να, να, να ακούσατε. Να γνωρίσω τι είναι αυτή. Βαρβαρά, ο Αντώνη είναι που σε ξέχασε χθε. Α στο διάλογο. Να, ρε, βαρβαρά. Όταν θα διώχνουν του Πακιστανού οι φραουφίτσε στα παρκάκια. Παντούς θυμίζω πως το παρελθόν ο Φύρερ έψινε παιδάκια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 και ήθελα να ακούσει λίγο ο κόσμος γιατί μετά το 44 πολύ φασισμός ρε παιδιά Στις συνωμένες πολιτείες της Αμερικής, λοιπόν την κρίση της, του χρέους την αντιμετώπισαν με κεσιανές πολιτικές Ας πω με, με ξέρεις εμένα και μου κάνεις πλάκα Έτσι αντιμετώπισαν την κρίση εκεί και δεν έχουνε εκατομμύρια στους δρόμους να πεινάνε Βεβαίω η Ελλάδα διαδραματίζει εδώ και αρκετά χρόνια έναν ε, όπως πραγματικά τονίστηκε και πριν διαδραματίζει το ρόλο ενός αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ ε, Και πάνω σε θύμια το πέσαμε ρε γάμα. Η απόφαση για την ε, κατάργηση στην ουσία του δικαιώματο στην απεργία είναι μια ε, απόφαση που μας βρίσκει καθολικά αντίθετους. Πρέπει να γά... θα μου δώσει κάποιον εδώ. <σομίλιο> Τότε θα βλέπουνε τον μαύρο πια να καθρεφτίζει την ψυχή του. Και θα εκτοξεύουνε αγκύλωτου πασμένους στο κορμί του.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 Πριν από λίγο είπε ο mm. θύμιο ότι ο Λοίδο έγραψε αυτό το τραγούδι, ήταν μάλλον το τελευταίο που έγραψε εν ζωή. Πέξω μια παρασκευή, ήταν πολύ καλό. Τι αντάκα του θύμηθες, να θα το τραγούδι. Ε, όχι, το φύμιο το θύμιο. Επειδή προφανώ θέλει να πει το τελευταίο που έγραψε πριν φύγει από τη ζωή. Εν ζωή. Ναι, ε, ε, επειδή θέλει να πει ωραία. αυτό και θε ο... να σου κάνω εγώ τη χάρη να χαρίσει. Ξέχα το. Έλα μόρε, παίρνει μία μέρα. Όχι. Έλα, έγραψε και άλλα στην άλλη ζωή. Έστω διάλαμα.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 Τα ωραιότερα λουλουδιά Τότε θα ψάχνετε την έξοδο Και κάποια νήσω, τρύπα ρε. να κρυφτείτε Και με ένα τάγκο αργεντινικό Στο ελικόπτερο θα μπείτε Για Παρασκευή θέλω αφιέρωση, το λέω από τώρα, θέλω προπαγάνδα, θέλω Όλγα Τρέμι, θέλω πρετεντέρι, θέλω εκείνων στα εξάρχεια με το ελικόπτερο, όπως το λέγανε, που πετάγανε από πάνω, κάτι παρασκευές που λέγε, θέλω προπαγάνδα την Παρασκευή, εντάξει.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 Η μοίρα αυτή των υπτάμενων αλεξιπτωτιστών των κομμάτων Αναρχικών υπολογίστηκε σε περίπου 300 άτομα που οργάνωσαν αεράμινα αέρο εδάφου έχοντα την κατοχή του εκατοντάδε, αν όχι χιλιάδε. <μιουλίου> Όπω διατείνονται κάποιε αστυνομικέ πηγέ, Μολότοφ. Εγώ θα στέκομαι στο Σύνταγμα με του τσολιά τυφού Νέλα και θα μαζεύω φραγκό στα νευρά με του σουτσιέν μου την πανέλα. Για την Παρασκευή, δύο τραγούδια τότε οι τράπεζε ακέγονται του γραμμένου και το ληστέψανε την τράπεζα του Σιδηρόπουλου. Την στέψανε την τράπεζα, μα τι με μένα. εμένα. Ακριβώ. Την τράπεζα και τι μενιάζε μένα Δεν είμαι με κανένα. Σου λέω καλά, τι κάνανε γιατί μα προκαλούσε. Και μάθει εκατομμύρια, ενώ κι αυτό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 Τι έπαθε, το ξέρει, τι έπαθε. Τι έπαθε. Πήγε με τη Ρωσία. Πήγανε εγώ να με βιάσουν δύο γυναίκε. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Τι κακό σου είχε την Βασιλίδα. Πήγαινα στο σπίτι, αφήνω την οικοκυρά μου να το πούμε στο σπίτι. Και πάω να μπαρκάρω γιούρια να με ανοίξουν τι πόρτε δύο μαύρε μωρέ. Παμά σούλαχε. Να κάνουμε ο καθένα στο χώρο του. Που βρίσκει αυτή τη στιγμή στο σπίτι των Οργείων. καινούργια τηλεφωνική ισογία. Πως και αυτοίχιε που τους αρέσουν τα άγρια Να κάνουμε ο καθένας τον χώρο του Ότι μπορούμε για να κερδίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό Το εθνικό στοίχημα mm, Πρωτότυπα περφνίδια Φέρνουμε μια νέα πολιτική εμπιστοσύνης και συμμετοχής για σου παιδά ρε. Εδώ μέσα γίνονται σόδομα και γόμορα Και, και, τα... και τα καλά μα θα φορέσουμε Όσα μα έχουν απομείνει και μες στους δρόμους τα χορεύουμε σαν ερωτευμένη μπικουίνι μπικουίνι, μπικουίνι, μπικουίνι, μπικουίνι Ποιος ζω για τον ταμεία που πήγε να μην ζει όταν αναρωτήθηκε για ποιον και για το γιατί στα τέτοια μου ψηφίρισε και γέμισε τις τσάντες ΑΛΕΙ! Και καλή τι mm. και, και καλή, καλή μάγες. Μάγες. Mm. Mm. Και καλή τι